Εδώ είμαστε και σήμερα, ε, η φωνή είναι λίγο πειραγμένη από το κρύωμα, αλλά δεν θα τιποτα τίποτα εμείς. αλπεντο14.com, Γιώργος Αρποδίνης, Καχάι Ζότιγκερ, εδώ. www.laboure.com κάθε Σάββατο πλέον ή στα ΣΟΚΤΟ ο Καρχαϊτζότηγκερ ο αγαπημένο σα εδώ αστρολαμπόρο φυσικό... λόγο θα είναι κοντά σα δύο ώρε και κάτι όποτε χρειαστεί και θα μα κρατήσει συντροφιά γιατί και εγώ απολαμβάνω την κομπή που κάνουμε και πάντα λέει από ό,τι έχω αντιληφθεί και εγώ ίδιο πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και συνήθω πέφτει και μέσα Παρότι η κατάσταση είναι λίγο τραγική. θα κότο και κανένα δεν χαλάσει ο κόσμο. Με έχει πιάσει ένα μπουκόμα και μου το έχει βγάλει εδώ μπροστά στη μύτη. Και έχω χαλάσει 35 ρολά. δεν παίρνω χάπια εγώ τίποτα, με ματζούνια με στα λεμόνια, με πιπέρια, με ρακέ, με τέτοια πράγματα τη βγάζω, κρεμμύδια. Ό,τι υπάρχει. Βοτανολόγο έχω γίνει. Λοιπόν, εδώ Σάββατο, σημειώστε το πλέον, 8 η ώρα, γιατί χειμωνιάζει. Όπω και άγνωσοι επισκέπτε από τι 9 ήρθαν στι 8 αύριο δηλαδή καονικά και από τώρα σας δίνω τον κεραυνό από τώρα θα τα πει και ταφεντικό εδώ σε λίγο το επόμενο Σάββατο εις τας 8 14 .11. Εδώ με τον Γκάλ Χάιζ Ποιο Ποιος θα είναι λέτε Μαζί παρέα Όπου θα λιώσει το σύστημα αυτό είναι σίγουρο Ο Λευθέρης ο Αργυρόπουλος Λευθέρη Αγιερόπουλο Καλχάι Ζώτικερ το επόμενο Σάββατο. Η 8 θα γίνει μακελιόν. Ποιο με τσοτάξει, αγόριμε τώρα, δηλαδή. Τι, τι, τι, πέρα από τι, τι έχουμε πάθει σε αυτήν την επόμενη, τι κοινόν αυτό που έχουμε. Ετοιμάζω και ειδική εκπομπή από τη Δευτέρα μετά τις 15, από την Παραπανώ Κυριακή και μετά, μες στη βδομάδα, περιμένω να με ενημερώσει, εδώ στον Αλπέντο, Καρποδίνης, άδωνη Γεωργία δηλαδή λέει θα γίνει πόλεμος. Πόλεμος θα γίνει. Ο Αργυρόπουλος δεν κάνει προβλέψεις, ο Αργυρόπουλος κάνει μαγικά. Λέει τα νούμερα, βγάζει τις λέξεις και σου λέει τι έχει γίνει πριν 5.000 χρόνια και τι θα γίνει την επόμενη χιλιετία. Ο Καρ λέει τα υπόλοιπα, θα πέσει το σύστημα next Saturday. Λοιπόν, μετά από αυτά και αυτά, να καλησπέρισω τον αγαπημένο σε όλου και φίλο μου τον Καρλ Χάιντ Οτιγκέρ. Γεια σου, Αγουράκη μου. Καλησπέρα. Πώ θα βλέπει τα πράγματα, Τρέλα. Είδε μόλι όταν μου ζητά κάτι, εγώ πάω και το κάνω. Μου λέει: Στέλνω εδώ και καιρό Λευτέρη Αργυρόπουλο. Έστειλα μήνυμα με το περιστέρι, μου απάντησε, μου λέει: Είμαι εκεί. Και θα είναι εδώ, επειδή μένεις εκτός Αθηνών, mm. έχω, του έχω πει και ξέρει ότι όποτε είναι να κατέβει και άλλο καλεσμένο να έχω τον ε, στ, κόβω, διότι αυτός δεν μπορεί να είναι εδώ κάθε τόσο. Και έτσι, το Σάββατο επόμενο, 14 Σεπτεμβρίου η εκπομπή θα είναι τρία θα αρχίσει 8, θα τελειώσει 11, έτσι, εάν ναι. τελειώσει δηλαδή. Εάν τελειώσει, εάν τελειώσει ναι. Θα τελειώσει 11, 3 ώρες θα είναι Και θα τον έχω και την Κυριακή Εγώ σαν επισκέπτε επισκέπτες 8 Που η εκπομπή είναι τετράωρη Και αυτό εάν τελειώσει Διότι το άτομο αυτό είναι ασταμάτητο Δεν τον πιάνει από πουθενά Λοιπόν όμως Να πάμε στο θέμα μας Έχει 8 και 4, έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα Αυτό είναι το συγκινητικό Και για τον Γκάλ και για μένα και για όλους εδώ στον Άλβεντο ε, Τι έχει ετοιμάσια σήμερα Γωράκι μου ε, σήμερα το μενού είναι λίγο διαφοροποιημένο. Δεν θα πούμε πολύ ε, ε, ε, Ελλάδα, λίγα πράγματα έχουμε. Ευρωπαϊκή Ένωση την παίζει την προσεχή τριετία, Ευρώ που μα ενδιαφέρει, έχουμε Γερμανία και έχουμε και μετά από μια παράκληση που υπήρχε ναι. από ένα group στο Facebook. Που έχει μέσα 4.000 κυπρέε. Τι είναι αυτό πάλι. Τι, τι είναι αυτό, 4.000 κυπρέε δεν το δείξαμε. Μόνο γυναίκε έχει, τι είναι μοναστήρι. Έτσι. Δηλαδή, Α, είναι μοναστηριακό μπλοκ. Όχι, είναι ομάδα με ομορφιά. Και σου λέει, είσαι και εσύ, ομορφού, λίγο παλικάρι. Ναι. Να βάλουμε και εσένα. Ναι. Να... να πάμε στην θέλουμε... Κύπρο, λέει, Θέλουμε να πούμε για Κύπρο, οπότε εμεί χαρτίρια δεν χαλάμε. Αυτό είναι μέσα, θα είναι σήμερα Σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα Και οι 4.000 ε... Όχι, οι 4.000 σιγά σιγά Σιγά σιγά Χτες κάναμε την πρώτη ανάρτηση Φίλη μου η Χριστιάνα που είναι έτσι Γιατί έχω πει στο χιονισμένο Να αγοράσουμε χρετικότητα δεν, δεν ξέρω, σε λίγο έτσι έπως πας Θα να αγοράσεις το ΆΚΑ Έτσι γουστάρω αγόρι μου Λοιπόν, σήμερα ε, Η θεματολογία Είναι ωραία Θέλουνε και Συρία λέει Συρία ε, Γρηγόρη τώρα Ο Γρηγόρης τώρα ξεκινάμε από Καταρχήν να δηλώσω Έχουμε χιόμορση με να το πούμε Έχουμε διάθεση ε, Απλό εγώ είμαι λίγο κρυωμένο Δεν, αλλά, δεν ναι, πειράζει τίποτα. Σήμερα κατακίνω, να κατακύλω ότι δεν έχουμε έτσι πουράδει Ξέρω έχουμε πέσει σε το, Αλλά Το εγώ γιατί ήμουν ακρυωμένος Μπράβο κάνει καλό ε, Και έχω όμως πολύ ωραίο καφεδάκι Εσπρέσο για να στανιάρω. Ε, είναι λίγο διαφοροποιημένη, όπω είπα, η θεματολογία. Τέσσερα-πέντε πρώτα τραγούδια θα τα... είναι δική μου επιλογή. Πε το αυτό, μη παίξουνε κλότσα και με βρίσκουν, ναι. ε... γιατί είναι υποτάτα άτομα αυτά που ακούνε ωραία. και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ε, ε... Ο Στέφανος λέει: Εγώ θέλω να ουισκά είναι... και κερνάω. ο τα πίνει η ορεινή τώρα. Ναι, Δεν... είναι ε, Καρλ να μας πει αν ο Γκόλου Μοσόιμπλε θα εξαφανιστεί από το προσωπογείς θα τα πούμε όλα ε, μην κάνεις δίλαση Καρλ όσο και αν σε βασανίζει πες μας για Ελλάδα παιδιά έχουμε σκαλέτα ό,τι ούτως ή άλλως φτιάχνουμε να πούμε είναι άρρητα συνδεδεμένα με την Ελλάδα δηλαδή τι να πω τώρα η Κύπρος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας πρώτον δεύτερον η... Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη Ευρώπη προ το παρόν, α πούμε. Τουλάχιστον δηλαδή τη Ευρωζώνη. Τώρα για τα θα δούμε. Ε, η Banker Palms έλεγε έπεσε μέσα στα χαστούκια, Κανέλη. Ε, ναι, αυτά είναι τα προμηνύματα, παιδιά. <laughs> τον αδελφών. <τον laughs> δε, ε, Είχε γράψει ο Φουράκη ένα βιβλίο. Ναι. Τα προμηνύματα των αδελφών. Ναι, Εμεί είχαμε πει ότι προσέχτε γιατί αυτά που γίνανε με την Κανέλη θα τα ξαναδούμε και σε πιο έντονη. Ε, μορφή και προτού ο Αλέκτορ να, η τρεις. να τα γιαούρτια. Τι, έφαγε προχτέ ο, ναι. ο Κουμουτσάκο, δεν ισιώσανε. Δεν ναι, μου λε τώρα, καλά. Εμεί δεν είμαστε υπέρ τη Όχι, αλλά όταν, είμαστε όταν είμαστε αυτοί μπουνοκλοτσιδιάζουν τον κόσμο με τα νομοθετήματά του, άμα φάνε ένα χαστούκάκι, γιατί παρεξηγούνται. Κινδυνεύει το μοντέλο. Όχι, ο το είχε βάλει ο Χατζητάκη. Τον είχαν χορτάσει μπουνίδι, το είχε ευχαριστηθεί Ναι, του. άμα έχουν άντερα. Δημοκρατία έχουμε. Άρα στη δημοκρατία μου ρίχνει εσύ, θα σου ρίξω και εγώ. Έτσι. Είναι. Δεν μπορεί να ρίχνει μόνο εσύ, δεν έχουμε δικτατορία. Έτσι. Έτσι είναι. Άμα έχουν άντερα, αφού είναι δημοκράτε, να βγαίνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Έτσι. Τι παίρνουν θωρητά ε. και τεθωρακισμένα και 30 μπράβου κυκλοφορούν. Και, και έξω, αυτό. Οι δημοκράτε. Γιατί διάβασα εγώ στα blog, ε. αυτό το καλό παιδί που το παίζει σε μνήκο πελάσινο παλικάρι. Ποιο. Δεν υπάρχει μνημόνιο και παράγραφο του μνημονίου που να μην έχει υπογράψει. Και mm. όταν σκοτώθηκε ο Ιλιάκης το 96 που ήταν 2006. Ε, το 2006 mm. επί Υπουργείας ε, Ντόρας mm -hmm. δεν έκανε μια τρίχα από το κεφάλι του να πει και λέει ελληνοτουρκική φιλία εντάξει, ελληνοτουρκική φιλία αλλά εδώ έγινε γεγονός mm. το κατάλαβες αλλά αυτοί έχουν μεγαλώσει αλλιώς ξέρεις είναι με τα καλτσόν, όπως ο άλλο που τα όλα να. δεν λέμε ονόματα δεν λέμε όχι ποτέ ε, Γι' αυτό εγώ έχω ηρεμήσει, συγγνώμη, δεν θα το υπόσχομαι. Μάνα, έχω ηρεμήσει, διότι είχα πάρει, είχα πάρει τη δουλειά αυτή, πήγα, τα έβγαλα όλα, έγινα <χι> Ντόροθι, ούτε στον καβάλo με λένε αν είμαι αριστερό, ούτε δεξιό, τίποτα. ησύχασα. δηλαδή, τι να είσαι αδερφή με μόριο, να είσαι κανονικό άντρα, χωρί τίποτα. Κατάλαβε. <χι> Και βλέπει <χι> ότι κάθε τόσο στην κλαθμόνε βγάζουμε την περηφάνεια μα εμεί. Εγώ καταρχήν θέλω να πω διαβάζοντας λίγο Defense.net ε, ο Ερντογάν γιατί μπήκε να φίλο και λέει πότε θα αρχίσει τα προβλήματα να τα έχει ο Ερδογάν, δα, εντάξει, αν δεν τα καταλαβαίνω ότι ο Ερντογάν έχει ήδη προβλήματα είναι θέμα αντίληψης δεν μπορώ να κάνω κάτι πρώτον δεύτερον λέει υπέρτατη πρόκληση από την Τουρκία πραγματοποίησε μουσουλμανική τελετή στην Αγία Σοφιά ο Ρετζέπ ταχύ Ερντογάν Την κάνει τέμενος Βέβαια προσέχτε τώρα την αντίφαση Μέσα στο ίδιο τέτοι κείμενο. Είναι τόσο μάγκας Ερντογάν Ο οποίος α, Έχει πάει Κάνει αυτά που κάνει Αλλά ε, η, Γερμανή, η Γερμανία Λέω η, η Αμερική Στέλνει Καράβια και αεροπλάνα Για να προστατέψουν την Τουρκία ε, Μάλιστα λέει μαχητικά και αντιτορμπηλικά Έστειλαν οι Ηνωμένε Πολιτείε Για να προστατεύσουν την Τουρκία Ενώ Καζάνι έτοιμο να σκάσει Η Ανατολική μεσόγειο. Είναι μια παλιά ταινία του Κώστα Πρέκα Που έλεγε η Μεσόγειος βλέγεται Το έχουμε γράψει Θα το, θα το ζήσουμε αυτό ε, Οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι Και το δίνουν του βέβαια να μην το πω γιατί θα έχουμε θέμα Ô, Να προσέξεις τι λες Κουφάλες ας πούμε Το είπα έτσι Ραφιναρισμένα ε, Δεν μας δίνουν τη δόση Και ε, προσπαθούν Όχι, να κύριε, πάρουν δεν θα λες, θα λες Το φιξάκι έτσι. Το φιξάκι θα λες ε, Επίση. Ε, τι έχουμε να πούμε Λοιπόν Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε ε, η, α, η Γερμανία Που είναι πολύ έντονη ε, Και πολύ κυρία Και πολύ έντιμη όχι έντονη, α, Πήγε Και κατασκόπευε την πρεσβεία μας Στο Βερολίνο λοιπόν, Αυτοί οι άνθρωποι είναι, έχουν, φίλοι μας, ρε, ναι, είναι φίλοι μας Και γι' αυτό Όσοι υποστηρίζουν αυτούς Θα έχουν Δηλαδή η Ραχίλη Μακρύ είναι μια δίδυμος από τη θυμάμαι η οποία είναι κινείται στα όρια του παραλόγου και του γραφικού εκεί παίζει Αλλά σε αυτό Εγώ στο είπε... Ραχίλη έχω πρόβλημα, στο Μακρύ δεν έχω Ναι, είναι Ρέιτσελ, να σου πω Θεωρώ ότι αυτό που είπε ότι προσέχτε γιατί μπορεί να έχετε το τέλος των συνεργατών των Γερμανών ε, πάμε για μπροστακή Λοιπόν για να συνταχθούμε και εμείς Να συνταχθείτε και εσείς Έχουμε πρώτο τραγούδι ε, Ξεκινά λίγο περίεργα Πώς ήρθε τώρα αυτό και μου έχει δώσει εδώ Αυτά που μου είσαι δώσει ε, Θα, θα, θα σας το πω έχω Εσύ να το δικαιολογήσω Εσύ θες είσαι έντονο άτομο και θες ροκίες Στην πώς... αρχή τώρα ξεκινάμε λίγο Και μετά θα πούμε πιο δυναμικά ναι. Πρώτο τραγούδι ε, Το στέλνουμε στην Κύπρο Μάλιστα ε, τη, τη Μεγαλώνησο Έχουμε να πούμε ε, Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Σε στίχους Οδυσσέα Ελίτη που είναι αγαπημένος μου Ωραία. Και ετοιμαστείτε, βάλτε τα τσιπουράκια σας, σαράχτε Θα πούμε πολλά, θα πούμε για την ελαδάρα μας Και να ξέρετε πως δεύτερη ζωή δεν έχει Και ό,τι ήθελε προκύψει Επιλογή του κυρίου Καρχάς Το παράπονο με την κυρία Ελευθερία Αρμανιτάκη του δρόμου, τα μισά. Σιόρα να το πω, άλλανε ναι εκείνα που αγαπώ για λού για λού ξεκίνησα. Άλλανε ναι που αγαπώ για λού ξεκίνησα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Πρώτη θα έχει δεύτερη. Εκτό αν πιστεύουν ότι με λίγο πιλάφι θα πάνε στον παράδεισο και τα ουρί και έτσι. Λοιπόν, ακούμε αλμπεντοδεκατέσταρα.com την εκπομπή το του Φουλτουάστρου κάθε Σάββατο βράδυ στι 8 πλέον. Και επαναλαμβάνω τι ενημερώσει εδώ για να μην διακόψω μετά τον φίλο μου εδώ πέρα τον Γκάρολο. Μην χάσετε την εκπομπή του επόμενου Σαββάτου στι 8. Θα έχει διάρκεια τρει ώρε. Θα είναι εδώ και ο Αργυρόπουλο ο Λευθέρης. Και καταλαβαίνει, θα πέσει στο σύστημα. Ένα. Δεύτερον, ξεκινάει μια καινούρια εκπομπή που ήθελα να τη φτιάξω από πέρυσι αλλά δεν είχα το κατάλληλο άτομο την επόμενη πέμπτη στις 9 η ώρα και μην τη χάνετε αυτήν την εκπομπή γιατί θα έχει πάρα πολλά δώρα κινείται στον χώρο του τουρισμού και της ναυτιλίας και θα έχει πάρα πολλά δώρα από όλη την Ελλάδα δηλαδή τι θα πει δώρα διήμερα, ταξίδια, τριήμερα, αυτά, κρουαζιέρες, ιστορίες κλπ. Και λεπτομέρειες θα πούμε την πέμπτη που ξεκινάει η εκπομπή αυτή με τίτλο «Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα» και θα έχει μέσα και ένθετο με προϊόντα ελληνικά, τρόφιμα, παλουσιακά προϊόντα και όλο αυτό το πράγμα. Θα το κάνουμε ένα πακετάκι με τη δημοσιογράφο την κυρία Στεφανία Αναγνωστοπούλου, η οποία θα το επεξεργάζεται και θα το επιμελειτε κάθε πέμπτη στις 9. Μαζί με μένα θα είναι αυτή η εκπομπή Εγώ θα αναλάβω το ναυτιλιακό Η κυρία Αναγνωστοπούλου θα αναλάβει το τουριστικό Το δεύτερο Τις Τετάρτες Όπως έχει πει εδώ το αφεντικό ε, Γιατί πολλοί ενδιαφέρονται Κάνει πριβέ ραντεβού Όποιος ενδιαφέρονται λοιπόν Τα τηλέφωνα είναι πάνω στο site του σταθμού Και το email Να πάρετε να, να κλείσετε ραντεβού Για την Τετάρτη μεθαύριο Αυτά προς το παρόν και ως επόμενο διάλειμμα θα έχουμε κι άλλα Λοιπόν, Καρόλα, ξεκινά Εμείς επιστρέψαμε, βάλαμε τραγουδάκι Εντάξει και τώρα πάμε λίγο στα σκληρά Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με τους φίλους μου τους Γερμανούς που τους έχουμε και μία δυνάμια ε, Θα σας δώσω λίγο έτσι ψηλά ορτεφάκια Για να καταλάβετε τι παίζει και θέλω να ανοίξετε και τα και σας ε, και να ακούσετε προσεκτικά. Ε, και, να, και κάποιοι άλλοι να ανοίξουν και τα αυτά τους και κυρίως το μυαλουδάκι τους, γιατί όπως γνωστόν τα μυαλά μαζί με τα τα λειτουργούν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά. Ξεκινάμε. Ε, καταρχήν, η, η Γερμανία που είναι μια χώρα η οποία... Uh, έχει τεχνολογία, έχει πάρα πολλά uh, πράγματα έτσι, καλούδια που βγάζει Ξεκινάει η χρονιά του 2016 με τον άδμητο πάνω στον γενέθλιο άξονα uh, Άρη Ο άξονας Άρη του είναι ο άξονας του τρόμου και της καταστροφής δείχνει ότι είναι μια περίοδος η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καλή νομίζω ότι είναι η αρχή α, πολλών δεινών και ιδιαίτερα μεταξύ Φλεβάρη και Σεπτέμβρη λόγω του ότι ο προοδευμένος χρόνος θα περάσει από πολύ άσχημα μεσοδιαστήματα αλλά κυρίως α, θα βρει και το γενέθλιο άδμητο νομίζω ότι οι Γερμανοί θα πρέπει να θεωρήσουν δεδομένο τη μια προ... μια προβληματι... να βιώσουν μια προβληματική οικονομία Ξέχωρα αυτόν, αν κοιτάξουμε τον γρόνο τον υποθετικό ο οποίος έχουμε πει πάντα δείχνει τα άτομα εξουσίας ποιοι μας κυβερνάνε, γιατί μας κυβερνάνε και όλα αυτά ο κρόνος ο υποθέτικος είναι στον α, ήλιο των, το γενέθλιο τη της Γερμανίας. Δείχνει ότι θα μπορούσανε να μπουν οι βάσεις προκειμένου να αλλάξει το α, προκειμένου να αλλάξει το α, οικονομικό καθεστώς. Ο κρόνος λοιπόν βρίσκεται στον άξονα μηδενική κρυού χρόνου. Ο άξονα μηδενική κρυού χρόνου είναι άρρητα συνδεδεμένο και με τη χρεοκοπία. Όταν δηλαδή εγώ σας έλεγα από τον Απρίλιο-Μάρτιο, δεν ξέρω ποτέ διάλεγα, έλεγα, ότι μπαίνει σε κατάσταση ύφεση, με γελάγατε, γελάγατε περισσότερη και λέγατε Μα η Γερμανία, γιατί η Γερμανία αυτή είναι, όπω είχε πει και. Ε, γιατί όπως είχε πει ε, και ο μεγάλος Ναπολέοντας τον Λόρδο Ελάι όταν έβλεπε το όνειρο να έρχεται του λέει, μου του λέει μπορώ να εξουσιάσω τα πάντα ε, εκτός από τους πλανήτες που σημαίνει ότι αυτό που είχαν πει οι αρχαίοι οι μόνοι ε, ότι το πεπρωμένο φυγήνα Αθήνατον ισχύει για όλους συνυπολιγιζομένους και της Γερμανίας. Παράλληλα α, ο ο Απόλλων της χρονιάς είναι πάνω στον άξονα Χαντές Κρόνου. Ο άξονας Χαντές Κρόνου δείχνει τους μεγάλους εγκληματίε, τα μεγάλα εγκλήματα Uh, και um, αυτό από μόνο την λόγω του ότι πηγαίνει ο Απόλων εκεί δείχνει ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γιγαντωθεί θα μπορούσε να μεγαλώσει Βέβαια uh, τα χρήματα τα οποία βγαίνουν έβγαιναν μάλλον για να uh, λειτουργούμε σε πιο σωστό χρόνο uh, ήταν uh, προϊόν uh, Μιας βρώμικης κατάστασης ε, θα φανεί ότι η κυβέρνηση έχει πάρα πολύ έντονο οικονομικό θέμα να αντιμετωπίσει. Μιλάμε για τη Γερμανία, μη σα ακούγονται λίγο τον πρωτόγνωρο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον τα έχουμε συνδέσει με την Ελλάδα και δείχνει ότι θα ανιχνευτεί, θα βγει στην επιφάνεια εκ νέου μια κοδροδοκία. Ο Απόλλον αυτά που έχει βγάλει Λόγω του τα έχει βγάλει στο πρώτο πέρασμα Προσέχτε τι σας λέω Λόγω του ότι τα έχει βγάλει Λοιπόν στο πρώτο πέρασμα Και λόγω του ότι τα έχει βγάλει στην, Σε αυτή την επιστροφή τη, Το ηλιακό χάρτη Το annual Νομίζω ότι την επόμενη χρονιά Θα είναι πολύ πολύ Χειρότερα τα πράγματα για του Γερμανού. Οι Γερμανοί μπαίνουν σε μια περίοδο Από όποιο χάρτη και να το βρείτε ε, από ποια λοιπόν πλευρά και να το δείτε έχουνε θέμα Και επίσης ε, Μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία Η Γερμανία μετά από αυτή την ύφεση που θα αντιμετωπίσει Γιατί ε, ο Βόρειος Δεσμός ωραία, ε, Πάει στον άξονα Ποσειδώνα Χαντές ο άξονας Ποσειδώνας Χαντές δείχνει ε, την έλλειψη νοητικής νυφαλιότητας δείχνει την έλλειψη ε, ε, ξεκάθαρου μυαλού και δείχνει την κατάσταση της αποδόμησης Η κατάσταση όμως της αποδόμησης αυτής λόγω του ότι πέφτει ο, ο, Τι είπαμε Λοιπόν λόγω του ότι πέφτει εκεί πέρα ο Βόρειος Δεσμός τα πράγματα θα γίνουν πολύ πολύ ε, χειρότερα για τους Γερμανούς και μάλιστα θα γίνουν τόσο χειρότερα που θα αρχίζει λίγο να πειράζει και τις δομές του μέχρι τώρα ομολογουμένους πολύ καλοκουρδισμένου γερμανικού μοντέλου ε, που πολύ από εμάς, συμπεριλαμβανωμένοι και εμένα Μην κρυβούμαστε πίσω την πλάτη μας ε, Θα αρχίσει να αποτυχάνει Καταρχήν φαίνεται ότι η πολυπληθυσμικότητα που επέλεξε η Γερμανία ε, Δεν της ε, βγαίνει σε πολύ καλό Και όπως είπαμε ο βόρειος δεσμός πάνω εκεί στον άξονα Ποσίδων Αχάντες δείχνει μια εξαπάτηση μέσω τρίτων μισ θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι Η εξαπάτηση μέσα των τρίτων για τη Γερμανία έρχεται Εμείς μέχρι τώρα ήμασταν οι χαμένη του παιχνιδιού Όμως από 22-12 ο χαμένος τα παίρνει όλα Για σένα βράζει αυτή η άρια κατσαρόλα Μη δίνεις σημασία πολλά γίνα μιαστικά. Κι αν δεν προλαβες να πεις δυο τρία λόγια Το ξέρει πως είναι κερδισμένος τελικά Όποιος χαμόγελάει μπροστά στην καρμανιόλα Άπλωνε στα σύννεφα τη τσόχα και με μια. Έναν αιώνα κέρδιζε σποντάροντας μια ώρα Τώρα θυμώνει ξεφυσάς κι που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα Μη δίνει σημασία που όλα γίναν μιαστικά Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο Το ξες πως είναι κερδισμένος τελικά mm -hmm. Όποιος χαμόγελάει μπροστά στην καρμανιόλα mm -hmm. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι για όλα Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά Καμένο τα παίρνει όλα. Μην κρινιάζει που δεστούσε η ζαριά. Τζογάρισε στον ήρτι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαν παλιά. Όχα τα παίρνει όλα. Οχαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένο τα όλα. Όχα τα στα παίρνει όλα. Ο Oh, I'm gonna stop ola be all alone. Oh, ola gonna stop and be ola Το λέει και ένα που παλιά. Ο θα παίρνει όλα. Εδώ είμαστε και άμα ακούτε θα τα παίρνετε όλα στο κρανίο. Επιστρέψαμε. Ε, λοιπόν, ε, θα συνεχίσω με τη Γερμανία αφού... Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι το κοινό. Επειδή βλέπω σχολ... τους σχολιασμούς στο chat... Γουστάρουνε να το πάμε με ελληνική μουσική yeah. Να ξέρω να προετοιμάσω την κατάσταση Όχι, okay, όχι, okay. θα τα μιλήσουμε στο... Στο άλλο διάλειμμα Στο άλλο διάλειμμα τι θα βάλουμε έχω κάτι κατά νου Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε Ωραία Πάμε, πάμε να δούμε εφόσον είδαμε τον... Α... Ξεκινήσαμε μάλλον με το ετήσιο Uh, να συνεχίσουμε και να το αιτήσει. Ο Ποσειδώνας, προσέχτε τώρα εδώ, έχουμε θέμα. Ο Ποσιδόνας της χρονιάς πέφτει ε, στην, στον άξονα μηδενική κριού άδμητο. Λοιπόν, μας αρέσει πολύ αυτός ο άξονας ε, γιατί ο άξονας τη μηδενική κρυού άδμητο δείχνει με ένα γενικότερο ε, σταμάτημα το γενικότερο αυτό σταμάτημα γράφει σταθεροποίηση, παγιγοποίηση βαλσάμωση η ικανότητα να ανατρέψει μια κατάσταση που φαντάζει ως μια αναστρέψιμη βλέπουμε ότι η Γερμανία μπαίνει σε μια περίοδο δεν σας τα διαβάζω όλα να σα εξηγήσω δεν σας τα διαβάζω όλα γιατί θα βγαίνουν κάτι τσάκια έχει και ένα πρόθεμα μπροστά να δεν το βάζω Γιατί είμαι ευγενικό παιδί σήμερα Τσατσάκι ε, τσα, τσα άρα παιδί μου ε, Να Θα μπορούσε Να yeah, είσαι ευγενικός ε, Τα οποία θα βγουν και θα λένε τα δικά τους Και επειδή ε, Έχω στεναχωρηθεί Τον τελευταίο καιρό ε, Με τη στάση κάποιων ε, Εντάξει δεν θέλω να βγάλω τη, Το ότι τα έχω πάρει κρανί Γιατί θα βγάλουμε τα άμπλητα στον αέρα πάντως το, το, το, το γεγονός το είναι ότι όσο και να βγάλουν αστρολογικά δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, ας αλλάξουν στα κιλάκια τους και ας ασχοληθούν με αυτά που ασχολείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε ο πλούτονα. ο Πλούτονας κοιτάξτε να δείτε γιατί πολλές φορές η αστρολογία είναι άτιμο πράγμα ο Πλούτονας είναι πάνω στον Απόλλον αυτό θα μπορούσε να εκτινάξει τη Γερμανία στην κορυφή και πέφτα πάνω στον άξονα μεσουρανίματος κρόνου που είναι ένα πάρα πολύ άσχημο μισοδιάστημα και μηδενική κρυού Ποσάιντον. Άρα θεωρούμε ότι η Γερμανία σιγά σιγά θα μπει σε μια κατάσταση όπου θα προσπαθήσει να κάνει αυτά που έκανε και σε μας να οι ζήμενς όμως, όχι, που είναι ένα σημαντικό παράγοντας της Γερμανίας, που ενώ είχε λαδώσει τους πάντες, είχε ζημιά πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το δημόσιο, κλείσανε λέει με 20 εκατομμύρια ευρώ χορηγία για, για διαλέξεις πώς α, θα καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Και εκεί τώρα αρχίζει και σταματάει η λογική Είναι σαν να φέρουμε Μία που παίζει σε τσότες, Να μην κατανομάσουμε Να μιλήσει για το θεσμό της παρθενίας ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται Όχι έχει δικαίωμα γιατί ξέρει καλύτερα Ναι οκ okay. Ε βέβαια φίλε Άρα... ξέρει για την παρθενία εσύ Αυτή που την έχει ή την έχασε ξέρει Μην ακούω και παρά λόγο. Η Κατερίνα λέει συμφωνούμε Ότι δεν πρέπει να τα λε όλα και να σε κλέβουν αλλά σε εμάς πότε θα τα πεις. Κοίταξε να δεις. Ε, θα τα γράψουμε στο Astrology. Ε, εγώ θα τα έχω παραδώσει την επόμενη βδομάδα. Έτσι. Ε, θα τα έχουμε παραδώσει την επόμενη βδομάδα. Θα βγουν κάποια στιγμή. Ε, με έχουνε πλακώσει εδώ βελονιστές, διαιτολόγοι, ε, φενξουολόγοι. Ουφολόγηκε Γιατί ενδέχεται μάλλον να είμαστε καλά πρωταθέως που δεν το βλέπω Να κάνουμε και ένα γύρισμα Για να όπως πέρσι Οπότε Θα πρέπει να είμαι αδύνατο Γιατί θα νομίζετε ότι θα βλέπετε σε φόρτι τηλεόραση Ας πούμε Και δεν είναι και πολύ ωραίο Ανέβασε μια φωτογραφία σου παλιά ρε Και πως θα Δεν αναγκοινάσαι σύγχρονος Δεν θα φαίνεσαι στο γύρισμα το τηλεοπτικό δεν θα Ναι, φαίνομαι. να σου βάλουν σκιές Έχει φω... αλλάξει την Να σου βάλουν ο φωτιστή σκιέ και να φαίνεται κάπω διαφορετικά. Σκιέ να βάλει, σκιέ να μην βάλει. Σκιέ, Λοιπόν, ε, Πού είμαστε, Α, και λέγαμε λοιπόν για τη Γερμανία. Καλά, εδώ. Μπαγαλό. Ε, ωραία. Και πήγαμε και πάμε στον ε, πλανήτη τον Κρόνο, ο Κρόνος λοιπόν. ο Κρόνος είναι πάνω στο χαντέ. θεωρώ α, ότι θα έχουμε επειδή τα μεσοδιαστήματα που βλέπω εγώ που ξέρω λίγο ουρανιαν αρχίζουν και, και με φτιάχνουν ε. Ε, νομίζω ότι θα έχουν πολύ άσχημο πρόβλημα πιστεύω ότι θα κυρδινέψει μέχρι και η κυβέρνηση μάλλον ο κυβερνητικός συνασπισμό. έχετε το λίγο κατά νου αυτό ε, το μειονέχτημα που είχε αυτή η εκπομπή είναι ότι ε, βγε, λέει πράγματα τα πετάμε έτσι λίγο αδιάλειπτα ε, λέμε κάποια πράγματα και μετά από καιρό αρχίζουν και βγαίνουν. Οπότε η Γερμανία ξέρουμε ότι έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολύ άσχημα θέματα. Τα άσχημα όμως θέματα αυτά δεν σταματάνε εδώ. Γιατί ένα δεύτερος χάρτης που θα μελετήσουμε και οφείλουμε να το κάνουμε είναι αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα τώρα στήθεται ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό όσον αφορά με το ποιος είναι ποιος ο γνήσιος γάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή ε, στην αστρολογία ε, η, η γνώμη είναι σαν την οπί της όπιστεν πόρτας, ο καθένα έχει από μία ε, εγώ θα πω τη δικιά μου την Παπαρόλα και εντάξει θα δείξω αν έχω δίκιο Εγώ παίρνω την αρχική συνθήκη της Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στη Ρώμη 25 Μαρτίου του 1957 6.30 ώρα το απόγευμα Α, Το λέω ότι όταν κάνουμε ετήσιο ηλιακή επιστροφή έτσι υπάρχει μια αρρύθμιση για τα για, τα, για τους φίλους που είναι αστρολόγια Αλλά δεν ξέρουν να υπολογίσουν Ότι σε παρελθοτικούς χάρτε Αλλάζουμε κάτι 12 μέρε παλιό Νέο ημερολόγιο ε, Κάνουμε relocation Οκ okay. Relocation είναι επανατοποθέσια. Δηλαδή βάζουμε Άλλη περιοχή Στα transit και σε αυτά Μ' αρέσει σε παιδί μου Να κάνουμε και λίγο μάθημα γιατί σε παρακολουθώ δηλαδή, σε ακούω μάλλον τα που έχω και τα ακουστικά ζωντανά, αρέσει πολύ. Ε, πρέπει να παρακολουθώ και τα τσατ. Λοιπόν, ε, η Ευρώπη, αυτό ο ενιαίο φορέα ε, γερμανικών συμφερόντων, ε, θα έχει ο κρόνος υποθετικό που δείχνει τη διακυβέρνηση που είπαμε και όλα αυτά απάνω στον άξονα κρόνου Χαντέ. Και βέβαια, α, όποιον και να πάρει εκεί πέρα, έναν προ έναν, είναι λυλίδι. Ε, ο Dyser, αυτός είναι, Ντάισελμπλουμ, ο Τροχύλατο ο, ο φίλο μα, η Μέρκελ, ε, ο, ο Πώ το λένε αυτό, τον Τρισπίθα, ο Βάρομπαι και όλοι αυτό οι Μπαρόζο, ο Μπαρόζο εντωμεταξύ για να ξέρετε ότι είναι ο Τσοχατζόπουλο τη. Ε, της πορτογάλια, αλλά μιλάει Ο Σόιμπλε τόσο καιρό Ξέρεις μας έλεγε τα δικά του Μπαρόζο για να μάθει ο κόσμος Είναι Βαρούχ Για να ξέρεις Τι είναι Βαρούχ ξέρουμε. Είναι Βαρούχ ρε, παιδί, Την Ισπανία, Βαρούχ Βαρούχ, βαρούχ. Λοιπόν. Ναι. Θα μου το πεις στο διάλειμμα και θα το ρουφιάνεψε από αέρα. Όχι ρε τι, στο ρουφ μένεις ο κρόνος υποθετικό είναι απάνω στον άξονα κρόνου χαντές Διαφαίνεται έντονο πρόβλημα διακυβέρνηση. Και ο άδμητος είναι ακριβώς απέναντι στον άξονα ζεύς κρόνου υποθετικού Η Ευρώπη μπαίνει σε μια περίοδο η οποία την απόλυτη ανυπολειψία Δηλαδή εμείς ας πούμε φέρνουμε εδώ και κάνουμε jazz blues και τέτοιε βραδιέ. Στον Ολλάντ να μα βέρει Πώς θα λένε: Επένδυσεις και ο είναι στην πραγματικότητα όταν ήταν σαν τον Φουτσά, Που Έλεγε: Έχω και κότερα. Πάμε όπλα που κάνει το Ράμογλου. Ε, οπότε είναι έτσι. Ολλάντ γραφολογικά mm -hmm. δεν είναι γαλλική λέξη. Ολλανδό. Χόλαντ είναι το όνομά του. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Φραγκίσκο Ολλανδό. Έτσι. Και δείχνει ότι μπαίνει σε μια περίοδο πάρα μα πάρα πολύ άσχημη. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χάντε είναι ακριβώς απάνω στον ήλιο της συνθήκη της Ρώμης. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτούς που τώρα τους λέτε καημένους είναι οι παράτυποι μετανάστες, όχι λάθρο μετανάστες, όποιος το πει, είναι που, δεν το συζητάμε, οι παράτυποι λοιπόν ανθρομετανάστες που έρχονται, που έχουν το. Γιατί εμένα, α πούμε, εμά με κυνήγαγαν να με σφάξουν, το πρώτο πράγμα που θα έπαιρνε ήταν το κινητό και το selfie stick. Γιατί τουλάχιστον άμα πεθάνει να έχει άποψη. Και το βαμένο νύχι και το μέικα. Όχι, δεν το έπαιρνε. Θα πήγαινε. Θα πήγαινε Μόλι ερχόσουνα στην Αθήνα, θα πήγαινε στο Χόντο. Ε. Κατευθείαν. Πώ έλεγε η διαφήμιση παλιά, Είμαι κεφάτη ψωνίστου του Βερόπουλου. Έτσι. Έτσι... Και δείχνει ότι η Ευρώπη ε, έχει βάλει μεγάλο φίδι στον κόρφο της. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι ο ναζισμός, το αυγό του φιδιού, γιατί είναι καινούργια έκφραση αυτή στην Ελλάδα, το αυγό του φιδιού ε, είναι ο φάρατζ, η χρυσή αυγή ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν έχουν καταλάβει τι φίδι έχουν βάλει στον κόρφο τους. Ε, και μάλιστα λόγω του ότι ο χαντές όπως Σύμπα και στον άξονα μηδενική κρύου Ερμή δείχνει ότι ο λαός το πλήθος έχει πολύ άσχημη διάθεση φανταστείτε τι έχει να γίνει στην Ευρώπη και εκφράζονταν στη δυσαρέσκεια του δημόσια δηλαδή ο ο ο λαός είναι άμα τα πάρει θα γίνει ο κακός Χαμό. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Αυτό που θα βάλω τώρα είναι δική μου επιλογή όμω μαγιά. Λοιπόν, να. και μετά θα βάλω το δικό σου. Άντε δεν γάλει. Λοιπόν, μετά θέλω να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση γιατί είναι και σοβαρή εκπομπή. Κανανότητα. Βγήκε η Μαργαρίτα και είπε για το βιβλίο της και θέλω ένα σχόλιο. Α, π, το έχω Το έχει. Το Κάντε τώρα. Όχι, τώρα. Μετά μετά, λοιπόν, βάζω αυτό μου ζητήθη Παπα Κωνσταντίνου, αλλά βρήκα αυτό που το έχουμε εδώ πρόχειρο τώρα. Και τα αφιερώνουμε στον κύριο που το ζήτησε γιατί το άλλο δεν το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή. σακολούθω λοιπόν. σακολούθω στην τσέπη σου σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό σα και ξέρω πως χωράω με στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κάτσέ και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βύθο πάρε με μαζί σου στο βαθύ φίλι σου μη μ' μόνο. Θα χαθώ, σ' ακολουθώ. και ξέρω πως χωράω μες το λακάκι που έχεις το λαιμό. Mm -hmm. Σ' και πάνω σου κολλάω Σα φανελάκι καλοκαίριν, σ' ακολουθώ, σα αγγίζω και πωναώ, κλείνω τα μάτια και σα ακολουθώ. Περπατήσέ με, με στο στον αγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου. Μην μ' αφήνεις μόνο. Θα χαθώ, σ' ακολουθώ. Και πονάω, κλείνω τα μάτια και με αυτή την υπέροχη μπαλάντα του Λοίζου και να πω εδώ, πήρη, και εδώ πήρε είχα σχέσει και ήμασταν φίλοι και βλέπόμασταν και έφυγε πάρα πολύ νέο στα 45 του Α, και ο οποίο ήταν αριστερών πεπιθύσεων. Κύπριο στην καταγωγή να το πω αυτό μια και μου λέει εδώ για τι Κύπριες και του Κυπρίου ο φίλος μου ο Καρλ αν αυτό ήταν αριστερός πέστε μου ότι είναι αυτοί που κυβερνάνε σήμερα αν είναι αριστερή, θα πάμε να κόψουμε τα μόριά μας συνόμοι Καρλ εγώ τα έχω κόψει εννοώ για τους υπόλοιπους ναι. λοιπόν για συνέχεια λοιπόν και μια που μιλήσαμε για ξέρεις αυτό τώρα που λες, τα έχω κόψει είναι υπήρχε μάθημα ναι στο ρωμαϊκό δίκαιο Μάλιστα Που είχε έλεγε για την καβλεκτομή από μέσα Από τότε Αλλά η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν προχωρημένη Δεν ήταν Έτυα. τυχαία Λοιπόν για πε μου Έτσι ένα ένθετο θέλω κουτσομπολιό mm -hmm. Με το δικό σου τρόπο ένα δύο λεπτάκια ναι. Να χαλαρώνουμε Αυτή η τεράστια προσωπικότητα Που λέγεται Μαριαρίτα Τσαντόφσκη ναι, παπά... Και δεν ξέρει κανεί από πού είναι η καταγωγή τη, αν και ξέρουμε. πού πρόσεξε. Τι θυμήθηκε τώρα ναι. στο 92 είδε το όνειρο, το χάρο. Κοίταξε, θα, ναι, θα σου εξηγήσω. Και εσύ όταν έχει γεννήσει, γιαζέ το γάπ. Ωραία. Και έχω τέτοια απογοήτευση και... πάλι. Πώ το λένε, Γιατί τα άλλα τα παιδιά είναι αξιόλογα. Ε, ιδιαίτερα ο πρώτο άντρικο. Ε, τα, βέβαια ο Γιωργάκης ε, υπάρχουν μαρτυρίες ότι γλίστρισε λέει μικρός από τα χέρια του νεονού και χτύπησε στην κολυμπήθρα και έχει πάθει ε, βλάβη τον βάφτισε δηλαδή Κάτι λέει ένα παπάς τον βάφτισε ναι σου ο παπάς αυτοί δεν πάνε σε παπάδες τους αποφεύγουν Εντάξει τώρα ξέρεις τι παίζει. Ε, οπότε... Εντάξει αγόριο μου σχήμα η γυναίκα αυτή δεν έχει πλέον και ο Πρωθυπουργό να της δίνει Εντολές ε, Όχι ε, να της πληρο... δίνει ε, ναι. στη ΜΚΟ Γιατί ναι. άμα πάω κι εγώ ας πούμε, βάλω σε ένα προθυπουργό Και φτιάξω πούμε ένα σωματείο το Για παράδειγμα το χαμόγελο του χοντρού Να μου δίνεις έτσι λεφτά για να Θα φτιάξω ένα σωματείο για τη σεξουαλική ικανοποίηση Το χοντρό Μαλα το εδώ ο Γιώργος, όταν ήταν πρωθυπουργός, yeah. πλήρωνε το μισό δημόσιο με τις ΜΚΟ. Έτσι. Και μόλις έπεσε και γίνανε αυτά που γίνανε, κοπήκανε οι μισή γιατί ήτανε μαύροι από Μίκιο, βγήκανε στα κάγκελα oh, στο right. Υπουργείο Πολιτισμού. Yeah. Για μένα, ο Παπανδρέου, ό,τι και αν ήτανε, γιατί ήταν πολλά πράγματα, η κίνηση που έκανε στο αεροπλάνο στη Μαργαρίτα Έλα είναι θεϊκή, δεν υπάρχει. Ναι στη Δήμητρα συγγνώμη Στη Μαργαρίτα της κάνει Ελλάδα ο χάρος Στη Μαργαρίτα της υπεφύγε Ναι στη Δήμητρα ναι. συγγνώμη που τις έκανε έλα Ήταν στιγμή μεγάλης αντρικής μάγκιας Τώρα από εκεί και πέρα πάμε να δούμε όλα τα άλλα ε, Η Μαργαρίτα όμως που ήταν η αδικημένη τόσο καιρό Τελικά φάνηκε ότι το πάει το γράμμα Ο Γιωργάκης βέβαια την ήτανε πήρε Ήταν μια έφωνα, οικογένεια ε, Ναι ναι, ναι, ναι Με με ρόδες. <laughs> Αυτή τροχή, κυβέρνησα την Ελλάδα αγαπητοί φίλοι γι' αυτό διάλυσε. Δεν διαλύθηκε για τους Γερμανούς. Ούτε διαλύθηκε χτες. Από αυτούς διαλύθηκε λοιπόν. Από το 1930 είναι εδώ αυτοί. Γιώργος ο Παππούς, ο Έτσι, ο Αλλιός ο Αλλιώτικα. Λοιπόν τα αυγά του φιδιού είναι αυτά. Προχώρα. Ε, συνεχίσαμε είδαμε τι παίζει στην Ευρώπη και στην Ευρώπη θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι τρομερά σοβαρών ανακατατάξεων η οποία εάν η Ευρώπη δεν συνετιστεί και δεν θα συνετιστεί γιατί ουσιαστικά η Ευρώπη προσπαθεί ε, να το παίξει μεγάλη όταν είναι ας πούμε ε, κάποιοι πλούσιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν τους στοχούς ε, και να ξέρετε το 16 και το 17 είναι μια διετία σταθμός για τη συνοχή και την γενικότερη ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω διότι έχουμε εκλογές που θα έχουμε πάλι στην Ελλάδα κατάφευση. Είχαμε εκλογές εκλογές τα αποτελέσματα γλωστά. Δέκα του μηνός καταθέτεται πρόταση μομφή στην Πορτογαλία θα έχουμε πάλι μπουμ της κυβέρνησης εκεί. Ε, ο Νότος γενικά σιγά σιγά αρχίζει και βράζει γιατί η Επανάσταση δεν αρχίζει. Από τους Ποιο ε, ε, ε, Ποιος το γράφει εδώ Ο, ο Στέφανό λέει Ποια Ευρώπη Νέο Πακιστάν Κοίτα Στεφάνε Αυτοί οι άνθρωποι ε, Καλό θα κάνουν να προσέχουν Λίγο τα κυκλοφορούν στη Γαλλία <laughs> Γιατί εκεί ε, Έχουμε θέμα Α μπραβο το πιάσε. Η Ιρλανδία τα ίδια η Αγγλία πάει για δημοψήφισμα καλά δημοψήφισμα να κάνετε και στην Κύπρο κάτω Αλλά για άλλους λόγους Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία Έτσι Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αρχίζει η Ευρώπη Σαν οικοδόμημα ε, Να αρχίζει να καταραίει Βέβαια κάποιοι Που θα πάρουν τα λεγόμενά μου Και θα τα με δικά τους Λέγει απλά ρε παιδιά μην δίσκετα. ασχολείσαι με αυτό το αγόρι που πήγα πριν. <coughs> Κάνε την εκπομπή σου, μωρό μου σε παρακαλώ. Μα έχω ε, ιδέα. Ιδιακό... Ε, ε, μην ασχολείσαι όταν ασχολείσαι, δίνει αξία, προχώρα. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω ότι βλέπουμε ότι η ατμομηχανή της Ευρώπης η Γερμανία πρόβλημα. Η Γερμανία πρόβλημα, η Ελλάδα τα έχουμε ψηλοποιήσει και θα τα, ψιλο, θα τα ξαναπούμε πάλι και γενικά. Είναι μια περίοδο Ο Μορφέας λέει Οι Αμερικανοί αποδομούν την Ευρώπη Όχι η Μορφέα ε, Αν προσέξεις Είναι ταυτόχρονη η αποδόμηση Οι Αμερικάνοι καταρχήν έχουν μπει Στην απόλυτη υπολειψία Δηλαδή δεν τους παίρνει κανένας ε, ε, Στα σοβαρά Και ο Μπάμα είναι μόνο για να τρώει Τίποτα θα στην από τη γυναίκα, πούμε. Οπότε ε, Προσοχή Α, τι άλλο έχουμε. Α, ωραία. Α, οπότε τη Γερμανία πάνω-πάνω-κάτω πάνω τα είπαμε. Πάμε τώρα σε ένα πράγμα το οποίο λίγο πολύ το έχετε όλοι πιάσει στα χέρια σα τον τελευταίο καιρό πιο λίγο οπωσδήποτε και δεν είναι άλλο από το νόμισμα του ευρώ. Το νόμισμα του ευρώ έτσι όπως α, θεσμοθετήθηκε στην πραγματικότητα ήταν μια παγίδα για μένα το νόμισμα του ευρώ ήταν α, η, η προσπάθεια της Γερμανίας να πάει και να βάλει χέρι στην περιουσία όλων της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτό το κατάφερε από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να καταλάβετε ότι ε, στην Ευρώπη αυτό το πράγμα δεν θα πολύ ισχύσει σαν νόμισμα όπως σας το είχα πει και σε άλλη εκπομπή το νόμισμα του Ευρώ στην παρούσα μορφή που το ξέρουμε είναι ένα μεταβατικό νόμισμα για πολλά κάτι ε, ο Στέφανος ο Άτιμο. Είναι η δωδεκάριοι ίσκι στην υγειά σου ε, Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη αυτό και να το δούμε και λίγο από κλασική έτσι που για να έχουμε έναν κώδικα επικοινωνίας Ο κυβερνήτη του Τρίτου που δείχνει την κυκλοφορία αλλά και το πως τα επικοινωνεί έτσι, το χρήμα αυτό είναι ο, ο, ο Κρόνος ε, Ο χρόνο λοιπόν, όχι, σύνομα, ο κυβέρνηση του Τρίτου είναι ο πλήτονα. Που είναι μέσα στο Τέταρτο, ωραία. Και δείχνει ότι σιγά σιγά αυτό το οικοδομήμα αρχίζει και αποδομείται. Θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να αν καταφέρει βέβαια που έχω λίγο τι εστάσει μου, να αποκτήσει έτσι κάποια έγλη οι Αμερικάνοι είναι ίσως το νόμο ένα νόμισμα που το έχουν ε, στην απόλυτη βούλησή τους να το ανεβάζουν και να το κατεβάζουν και από την άλλη αφού συμβαίνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία ο ουρανός θα αρχίσει να κάνει τετράγωνο με τον Ερμή αυτό πολύ καλό δεν το λες και λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία του κρόνου μέσα στο τοξότη πλέον που θα αρχίσει να παίζει σε αντίθεση με τον κρόνο του ευρώ προσέχετε σας λέω το έχουμε επιβεβαιώσει στατιστικά τουλάχιστον τώρα παίζει να το επιβεβαιώσουμε και στην πραγματικότητα τα δύο μεγάλα χρηματιστηριακά κράγ είναι ο κρόνος στον τοξότη Ωραία Και ε, έχουμε κάτι εξισώσει Που μιλί, μυρίζουν λίγο 29 Όχι του 87 Μυρίζουν λίγο του 29 Είναι αυτό που είχε πει τότε Ποιος είχαν Ο, ο Ρούσβελτ Νομίζω ο Ρούσβελτ Που λέει Η Αμερική είναι στην καλύτερη Οικονομική φάση της ζωής της Και σε τρεις μήνες ε, βαρέσανε κανόνε αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα α, σε παγκόσμιο επίπεδο. το ευρώ αρχίζει και δημιουργεί α, πάρα πολλά προβλήματα θέτοντας σοβαρά έτσι, ερωτήματα όσο και προς τη λειτουργία του αλλά όσο και προς την οντότητά του σαν ύπαρξη το τι μπορεί να, να προσφέρει κατά τη γνώμη μου είναι ένα υπερεκτιμημένο νόμισμα το οποίο πάρα πολλέ ε, φορέ ε, θα αρχίσει να, ο κόσμος να το απορρίπτει. Ηδη ξεκινήσαμε από ένα 5% που ήταν ο Λαφαζάνη Καλαβάνο, α πούμε που λέγανε. Και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό ε, ποσοστό και έπεται και συνέχεια. Αυτό όμω. Ε, θα πρέπει να ξέρετε, θα κρατήσει επί μακρού χρόνου. Η Πένι μου κάνει μια πάρα πολύ όμορφη ερώτηση και τολμηρή θα έλεγα, όχι αδιάκριτη. Λέει, στην Ελλάδα μέχρι πότε θα έχουμε ευρώ. Ε, κοίταξε να δει. να πιούμε ένα νεράκι, ωραία. Ε, γιατί έχω και το κύριο Μεσχέ Καρποδινή απέναν Όχι, όχι, τι θα μου πεις, τι, τι λοιπόν, να τώρα διότι ε, Α, Peg από Chrono Crack βεβαίως Και το πάμε να ακούσουμε Ποιο Άμα είναι. τα πάρω Άμα τα πάρω Κίτρινα ποδήλατα Δέχαν τυπάκων που τον πλανίτη τον κρεμάνε σαν πρελόκ Θερίζουν πλούτη και σπέλνουν πείνα Θέλουν να δουν αυτήνου μέμα στη ρουτίνα Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου του ψηφοφόρου που φύσεις μέσα στην κοιλιά σου Θα του σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν Και με ρουσκέντια υποκλήσεις να χορτάσουν Μα εγώ μέσα στη μέρα Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα Θέλω τον ήλιο και οξυγώνω Κάτω το μέλλον με λ Θέλω να ζήσω, θέλω να Και την καρδιά μα που διψά ποτίζουν ξηδοι. Ματεόδοξοι μαρσόνοι κυβερνάνε ρέμα. Οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μα αγαπάνε θα μα γλιτώσουν Είναι σπουδαίοι, θα μα αφήσουν να ριμάξουμε στα βράχια τελευταία. Η δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμεί πονάμε αυτόν τον τόπο. Εσφύγουμε δόντια και ρουριά για την Ελλάδα, Ρεγανότο. Νομίζουμε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμω τα πρόβατα του λύκου θα του φάνε. Θα μέσα στη μέρα. Θέλω έτσι κι αλλιώς αέρα. Θέλω τον ήλιο και αυτό το μέλλον με ελπίδα Αχ, ελάτε, αγαπώ, με έμπαθες, να και τα μόνο. και τα μη σα στην πάρω, δεν θα Και από μάτι να με βολέψουν κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι τη φαντασία μου χορεύω στο κενό άμα τα πάρω, τα πάρω Και εγώ άμα τα πάρω θα γίνει η Τσιακομήρας. Αλβέδο14.com Ακούμε την εκπομπή του Full του Άστρου. Πλέον κάθε Σάββατο Ίστάς 8 το βράδυ. Και αύριο οι άγνωστοι επισκέπτε ενημερώνω του φίλου που μου ενδιαφέρονται στις 8. Το άλλο Σάββατο η εκπομπή θα είναι τρία ώρή ενώ του Καρλ mm -hmm. θα ξεκινήσει στις 8 θα τελειώσει μετά τις 11 μαζί με τον Αργυρόπουλο το Λευτέρη τι άλλο έχω να πω, την Πέμπτη ξεκινά μια καινούρια εκπομπή με θέματα τουρισμού και ναυτιλίας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σε 9 η ώρα το βράδυ. Ο Απολώνιος έχει το... ξεκινάει τα μαθήματά του την Παρασκευή στις 7 η ώρα, ο Απολώνιος. Ο Καρλ έχει το Σάββατο σεμινάριο, στις 5 θα ξεκινήσει το σεμινάριο, επειδή ήρθε και μια ώρα πίσω η εκπομπή το Σάββατο που μας έρχεται. Και κάθε τετάτη δέχεται τους φίλους του ή τις φίλες του αφού κλείσουν ραντεβού σε προσωπικά θέματα που κάτι έχουν να πούνε πιο προσωπικό και όχι έτσι δημοσίως. Οπότε μπαίνετε στο site και εκεί που λέει info παπάκι αλμπέντο και λοιπά ή στο τηλέφωνο και κάντε τα ραντεβού σας πάντα μετά τις τρεις το μεσημέρι. Λοιπόν κύριε Καλ παρακαλώ. Ναι, ε, ε, ε, πιστέψαμε και θέλω σιγά σιγά έτσι να να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι για να καταλάβουμε πως λειτουργεί και η αστρολογία και πως λειτουργεί η ιστορία Α, η ιστορία κάνει κύκλους ε και η, ζω... και η ιστορία κάνει κύκλους και αν το 1933 είχαμε ουρανό στον α, σκορπιό ε, ουρανό στον κρυό ο ουρανός στον Κρίο έφερε την άνοδο του ναζισμού αλλά όταν μπήκε ο ουρανός στον τάβρο έγινε το, το κακο... ο κακός χαμός δεύτερον, ε, θα πρέπει να μάθουμε λίγο στην ιστορία ότι ο κρόνος, όταν μπήκε στο Τοξότη, μας έχει βγάλει δύο χρηματιστηριακά γεγονότα ε, και νομίζω ότι και από εδώ ε, και το και από εδώ και από το αστολοζία, έτσι νιώθω πάρα πολύ περιφανώς για αυτά που έχω γράψει. Uh, η Snooki Deep λέει, το κράκ πόσο θα μας επηρεάσει Κοίταξε να δεις. εμείς είμαστε όπως έχει πει και ο Πανούς Είμαστε μικρή αγορά uh, Να μας επηρεάσει τι να μας επηρεάσει Νομίζω ότι η Ελλάδα σιγά σιγά μπαίνει σε μια περίοδο Η οποία uh, θα τη βοηθήσει να Περάσει πάρα μα πάρα πολλά Μπαίνει σε μια περίοδο Ανόδου Τα έχουμε πει αυτά ε, Νομίζω ότι Όσον αφορά για το θέμα του νομίσματος Για να απαντήσω Στη φίλη μου την Μπαίνει Έχουμε μπει Ήδη σε αυτή την κατάσταση Δηλαδή νομίζω ότι Προς το τέλος του χρόνου Μέσα στο 16 ε, Θα έχουμε την αλλαγή ε, τι άλλο έχουμε ε, επίση, ε, για να καταλάβουμε και τι ακριβώς παίζει, πάμε να δούμε λίγο ένα χάρτη. Το οποίο τώρα θα το κόψουμε το κιμά Παρουσία του πελάτη που λέμε, και δεν είναι άλλο από το χάρτη της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ο χρόνο του 2016 είναι πάνω στον αδειο. Άρα αυτό δείχνει πτώση τη κυβέρνηση. Δεν δηλαδή, μια κατάσταση ανυποψη, μια κατάσταση κυβερνησία. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Πλουτονάς είναι πάνω στον κρόνο. Ο ετήσιος πλήτωνας πάνω στον κρόνο είναι μία περίοδος όπου το 2016 η Αμερική ετοιμάζεται να δοκιμάσει ε, βαριά καρμικά γεγονότα ε, ενώ ο Ζεύς είναι πάνω στον άξονα κρόνο-κρόνο υποθετικού. Ε, είναι αυτό που Είχε πει κάποια στιγμή Το γράφει νομίζω και το ταλμούδα Αλλά το λέει και η βίβλος Που λέει ο φθαλμός αντί οφθαλμού Και ο δόντος αντί ο δόντου Ο κρόνος Κρόνος υποθετικός Δείχνει ότι η Αμερική σιγά σιγά Θα αρχίσει να αποκτά Μεταναστευτικό πρόγραμμα Πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε Μέχρι στιγμής Δεύτερον και τρίτον Μάλλον και σημαντικότερον ο Ποσειδώνας, ο Ποσειδώνας δείχνει ότι μπαίνει στα όρια του ήλιου Χαντές και νομίζω ότι μετά το πρώτο δίμηνο του 2016 θα πρέπει να περιμένουμε και γεγονότα τα οποία έτσι όπως δείχνει τουλάχιστον το σύνολο της δεδρικής εξίσωσης θα πρέπει να περιμένουμε και γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την μανία της φύσης οι σνούγκλοι διπλέτη άνοδο ρε σε λίγο θα μας φορολογήσουν και τον αέρα παναπνέουμε εντάξει δεν λέει κάτι αυτό ξέρεις πόσες έχουν φορολογήσει και πώς έχουν φορολογήσει και ξαφνικά το θέμα δεν είναι να φρολογούν, το θέμα είναι να τα πάρουν Αν δεν τα πάρουν δεν πάρουν να φρολογούν ό,τι θέλουν Οι εξισώσεις που είχε η Αμερική δεν είναι καθόλου ευχαριστέ. Ωραία και όπως είπε και ένας φίλος ο οποίος προφανώς διαβάζει ουράνια Είναι ο άδμητος ο ετήσιο είναι στον ίδιο τσαμπάνο Αυτό σημαίνει πρόβλημα σοβαρό και επειδή παίζει και ήλιος χρόνος, παίζει και ζεύς χρόνος υποθετικός και διάς κρόνος νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο χρηματοοικονομικού προβλήματος. Προφανώς οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι πρόκειται να πληρώσουν το μάρμαρο και θα πληρώσουν το μάρμαρο γιατί... Ε, σε κάθε περίπτωση ε, έβαλαν τον κόσμο σε ένα λούκι ε, όλα για τα όλα τα κακά της ανθρωπότητας ε, οφείλονται κατά μεγάλο ποσοστό αυτή ε, και όπως έλεγα ε, και σε μια συζήτηση με τη γυναίκα μου που μου λέγε για τους χάρτες που μιλάγαμε μου έλεγε τι θα γίνει με την Ελλάδα, με την Αμερική και όλα αυτό ε, και είπα να, να, να της δώσω την απάντηση και να σας δώσω την απάντηση με ένα τραγούδι του Μάριο Φαραγκούλη που είναι και από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνε. Ε, το Βίντσερο πέρτερό. Θα νικήσω, θα χάσω Που αυτό ήταν ο καταπληκτικό Μάριο Φραγκούλη. Ακόμα δεν Και κάθε Σάββατο στι 8 τον κύριο Καλχάι Ζώτιγκερ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το επόμενο Σάββατο στι 8 η εκπομπή θα ξεκινήσει, θα τελειώσει μετά τι 11 και θα έχει εδώ παρτερνέρ του ΟΚΑΡ τον κύριο Ελευθερίο Αργυρόπουλο. Οπότε θα τυνάξουμε την μπάγκα στον αέρα. Να πω πάλι γιατί Την 5η το βράδυ στι 9 ξεκινάει μια καινούρια εκπομπή τουριστικού περιεχομένου και ήδη και την παρασεβή εχθέ στι 8, και κάθε Παρασκευή στι 8, επειδή ξέρω ότι είστε και εναλλακτικά άτομα, εσεί ξεκίνησε η κυρία Κέτι Σουανομή Πεπονή την εκπομπή τη Καλή Ροή με θέματα εναλλακτικών θεραπείων, βελονισμού κτλ. Οπότε, όσοι γουστάρουν τα θέματα αυτά, καλό είναι την Παρασκευή στι 8 να είναι. .com. Επιστρέψαμε και διαβάζω και μια είδηση μια από το κανάλι CNBC που λέει η Γερμανία είναι η πρωτεύουσα του κόσμου στο ξέπλυμα μαύρου χρημάτος και είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν και οι θύνοντες τουλάχιστον τη δικής μας κυβέρνηση. είναι ότι ε, έτσι όπως πάνε ε, Αυτός που θέλει να ε, Αυτός που θέλει να κάνει ε, Μια ε, Επιχείρηση θα το σκεφτεί πάρα πολύ Η Βουλγαρία είναι πλησίων Και Οπότε όλοι φεύγουν για ε, ε, Βουλγαρία αυτή η περίοδος λοιπόν, είπα, ναι, για να απαντήσω και στο φίλο μου τον Γιάννη, που λέει καρ για δραχμή ή παράλληλο νόμισμα και πότε τέλος 15, το 16 θα μα κουρέψουν και μετά θα αλλάξει το νόμισμα, ε, πότε γίνονται αυτά. Ε, γίνεται ένα πάσχα για γαμπρός χωρίς να είσαι ξυρισμένος, δεν γίνεται, δεν είσαι άνθρωπος που λέει στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Σύριζα το ξυρίζουν. Έτσι, έτσι. Ε, θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι σιγά σιγά α, ε, ε, μπαίνουμε σε μία σε μια περίοδο πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δυναμική. Οι Banger Pumps λέει, φίλε Κάρλ, να βρεθούν και οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής και να έχουμε άλλες εξελίξεις με το ρουμπάκια. Ε, κοίταξε να δεις. Ε, ε, δεν το βλέπω Δεν το βλέπω γιατί δεν δε συμφέρει πολλούς Να βγουν αυτά Όπω κατάλαβε κατάλαβε Ο Στέφανος λέει ο αγωγός Μπουρκάρς Αλεξανδρούπολης θα γίνει Ή η η θα γίνει πιο γρήγορα μάνα Χαχαχα τρολάρω καργά ε, Παίζει <laughs> ε, Ότι πόσο έχουμε στι καταθέσεις μας θα κακουρευτούν Μέχρι ενό ποσού κοίταξε να δει. Ε, η γνώμη μου είναι ότι δεν θα κατεβάσουν πολύ το μήνες δηλαδή κάτω το νούμερο που γράφεις Αλέξανδρο δεν το βλέπω γιατί μετά όπως μου λέει και ένας φίλος μπάτσας που έχω μου λέει κυκλοφορούν 1,5 εκατομμύριο δηλωμένες καραμπίνες χωρίς για τις αδηλατές οπότε καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή ε, Τώρα όσον αφορά για την Αμερική, για μένα την Αμερική τη θεωρώ καμένο φίλο. Ε... Έχει μπει σε μια κατάσταση η οποία δεν την παραδέχεται κανένας Μόνο κάτι Πακιστάνια και κάτι στο Νεπάλ εκεί και είχε... τα λάμα πάνω στο θύβε. Και βέβαια ο Δίας της χρονιάς είναι πάνω στο Ποσειδώνα Είναι αυτό που λέει το τραγούδι Φαντασία μου ή είσαι πιο μεγάλη ψεύθρα Δείχνει ότι η, Γερμανία, η Αμερική συγγνώμη, μπαίνει σε μια περίοδο πάρα πολύ άσχημη Και η οποία α, δεν θα καταφέρει να ορθοποδήσει Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει Είναι γραμμένα, δεν σας λέω εγώ ότι σε 100 χρόνια θα γίνει αυτό θα είμαι αστροσκόνη, ό,τι και να πω ε, Σαν ε, παπαρόλα ε, Δεν θα Έχει σχέση δεν θα, Αν το πω για 100 χρόνια μετά δηλαδή, ποιο με είδε ποιο με ξέρει Θα είμαι κάπου ψηλά Ξέρω εγώ και θα σας βλέπω και θα λέω Τους χαζούς πιστεύανε εμένα Που λέγα ότι παπαριά θέλω Τέλος πάντων Με αυτά και με αυτά έχει πάει Το ρολόι λίγο μετά τις 9.30 και επειδή βλέπω επικράτηκε ένα κοινωνικός αναβράσμος, θα έλεγα, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι ε, που λέει ότι τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που σας λέω εγώ. «My Way» από τον Elvis Presley. να που είναι ένα «My Way».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 I traveled each and every byway Oh, and more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this. I did my I'm sure you knew.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 the mm -hmm. Τεράστιος, τεράστιος βασιλιάς Elvis Presley My Way και η άλλη σοβαρή και δυνατή εκτέλεση Frank Sinatra το My Way ακούμε albedo14.com την εκπομπή του Full του Άστρου κάθε Σάββατο είπαμε πλέον στα 8, μη χάσετε την επόμενη εκπομπή του Σαββάτου και όσοι θέλουν να δουν τον Καρλ σε πριβές συναντήσεις για λόγους αστρολογίας, κάθε Τάρτη μπορεί, έχει το χρόνο να Συνομιλεί με του φίλου του, ενημερωθείτε μέσω του infopapakialbedo14.com και το τηλέφωνο που έχει πάνω το site. Λοιπόν, το Σάββατο όμως πριν την εκπομπή του στι 5 ήρθε μια ώρα πίσω το σεμινάριο, ήταν στις 6 ήρθε στις 5 γιατί η εκπομπή έρθε 9 ήρθε στις 8. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για, εκτός από αυτούς που έρχονται οι υπόλοιποι, κάποιοι έστω, Πέντε ώρα το σεμινάριο Πληροφορίες για όσους δεν ξέρουν στο ίδιο, Στα ίδια στο site Και στο τηλεφωνά αυτά Λοιπόν, για πάμε Μπουκάρο. Πού να μπουκάρη, αφού είσαι μπουκάρια Τους 7.30 ε, το, το, το κοινό σου σε αποθεώνει Εσύ ρίχνεις το σύστημα Εγώ δεν ζηλεύω βέβαια Μακάρι όλοι να ρίχνουν το σύστημα Και να είναι υψηλές οι και είναι συγκινητικό διότι μα ακούνε από τον κόσμο και έχει μέσα το σερβερ στα όρια του λοιπόν Τη yeah. χωρητικότητα που έχουμε Η οποία είναι και μεγάλη Μην νομίζετε ότι μας ακούνε τρία άτομα Λοιπόν πάμε γιγαντά ε, yeah. Λοιπόν yeah. Α, η Τζέννη yeah. λέει πάμε προς ηρία, σιγά σιγά yeah. Θα πάμε yeah. τώρα και προς yeah. Ε, yeah. Ο, Η, η Πεμπουλίτα λέει ο Ελβιζή Ο Ελβιζή στι καρδιές μας Δεν έχει πεθάνει Δεν πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι yeah. Δεν πεθάνουν αυτοί Πάμε να δούμε τώρα Συρία Προ καιρού Πριν κάνει Την, την Μπούκα ο Πούτιν Λέγαμε ότι Προφανώς και μπαίνουμε σε μια περίοδο Που θα έχει ανατροπές Μέσα στη Συρία Αποδείχθηκε ότι ε, Οι τζιχαντιστές Τελικά δεν είναι κάτι το εξαιρετικό Αλλά και να βρούν Σωστό και επιθαρχημένος Του του. Και όχι τίποτα πεινασμένου που τρέχουν οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί. Ο, η χρονιά, για να δούμε λίγο ε, ε, πώς θα πάει η χρονιά του 2016 ε, για, του, για τη Συρία. Έτσι έβριχε και ο Πασπάτης στην Αστροφεγκία και ήταν καθάρισε. Πια. Βλέπεις πάλι την Αστροφεγκιά Είσαι και γεροντάρα Εγώ μεγαλοκοπέλα κοπέλα ρε, Αφού κάνει και χείριση Τα έχω αφαιρέσει όλα Λοιπόν στην Αστροφεγκιά Που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ Το οποίο έκαναν τεμπούτο Αρκετοί έτσι σημερινή, σημερινά πρώτα ονόματα Του ελληνικού κινηματογράφου Και του θεάτρου ε, Έπαιζε Ένας ηθοποιός Ο οποίος έκανε τον Πασπάτι ένα που είχε ε, πώς πώ θα λέω, η φηματίωση και Του Το φαίνεται και σίγουρα. Άλλο πίνει, άλλο μετά. Τέλο πάντων. Παγόρε ε, μου, ζηλεύεις. Εσύ μιλά. Εγώ πεινώ για να ξεχνώ τον πόλεμο. Πεινώ για να... να ξεχνώ τον πόλεμο. Να, να μου φύγει χατήσεις. το κρύωμα. Έτσι. Το περασμένο Σάββατο άδειασε στο μπουκάλι και δεν ήξερε τι έλεγε. Παρ' όλα αυτά έχει ακροματικότητα. Δηλαδή κατάλαβε τώρα τι κοινό έχει. Σημαίνει γιατί το ξέχι, κάνω. Για του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει γιατί το κάνω αυτό. Γιατί υπάρχει μια παροιμία που λέει από μικρό και από τρελό μαθαίνει στην αλήθεια. Μικρό δεν μπορεί να με πει. Οπότε πίνω λίγο για να τρελαίνουμε ναι. και να σα λέω τα πράγματα όπω έχουν. Γιατί είναι υπονορμά συνθήκες δεν έχει προβλέψει εσύ. Δεν κάνει. Κάνουμε. Ωραία, αλλά ξα. Ανοίγουμε δηλαδή, τα κανάλια. Έτσι, αβάτα έρσε και, και ξεσαλώνει εδώ. Έτσι. έτσι. Έλα παναγία. Ε, έχουμε λοιπόν τον κρόνο που δείχνει τη διακυβέρνηση της χώρας πάμε στον άξονα ουρανός ζεύς και ουρανού κρόνου υποθετικού άρα δείχνει ε, προβλήματα θα επέμβουν υψηλότερε δυνάμεις από τη λέει εδώ πόλεμοι, συνδικάτα, συνδικαλισμούς και δείχνει ότι από εκεί θα ξεκινήσουν έτσι πολλά πράγματα στην πραγματικότητα η Συρία δεν είναι τίποτα άλλο από μια σκακέρα η οποία ε, ε, προσπαθούν να συγκρίνουν λίγο δυνάμεις η Κατερίνα λέει που τα θυμάσαι ρεκάρω εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι από σένα δεν τα θυμόμαστε Α, το χαμένο κορμί λέει το ξέρω διότι την παραγωγή την είχε κάνει ο αδερφός του πατέρα μου ήταν ωραία σειρά τι άλλο έχω λίγο να... Το ΣΥΡΙΑΛ εκεί Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ λέει Εμείς αργοπεθαίνουμε Τρομερό Η πένη μου λέει Κάρλ με την έξοδα από το ευρώ Τι θα γίνει με τα ΕΣΠΑ θα χαθούν Κοίταξε να δει. Ε... Τα ΕΣΠΑ δεν είναι θέμα νομίζω Ευρώ είναι θέμα ευρωζώνης Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν μπορεί να σε πετάξουν, ε? Blackpack λέει: Πόσο χρονών είναι ο Κάρλ, εσύ ω τα 41. Το Δεκέμβριο τώρα, τον άλλο μήνα, θα κλείσω τα 41. Άντε, ρε, εσύ είσαι παιδί του Ισού του Ναβίρε. Τι, πια 41. 41, βάλε για την κατοστάρα μέσα, 141. Εκεί πάω για τα κιλά. Άγια τα κιλά. Έχω <laughs> μπλέξει τα κιλά με την ηλικία μου. Ε... Λοιπόν, από του φίλου μου, θα γίνω καλά γρήγορα, mm -hmm. διότι έχει έρθει εδώ η βελονίστρια του σταθμού, η κυρία Κέτι Σουα, νομή mm -hmm. και με έχει πλακώσει όπω και εσένα. Στους βελώνες Λοιπόν ναι. Όσοι πιστοί προσέλθεται Γιατί θα μάζεψει κόσμο Για αυτό λοιπόν, δηλαδή, ο... ο Γιάννης λέει κάτι δεν μας απάντησες παρά παράλληλο νόμισμα Δεν μπορώ να σταμπαντήσω αδερφέ Και παράλληλο δεν μπορώ σύμπαν. να σταμπαντήσω για ποιο λόγο Δεν μπορώ να απαντήσω Γιατί δεν έχω αστρολογικό δεδικασμένο Δεν θέλω να λέω παπάρόλε. Λοιπόν ε, να σε χαιρόμαστε κεράκια Έτσι όπω πάει σε λίγο θα, Τα κεράκια θα είναι πιο ακριβά από την τούρτα Απότε άστο Ένα νουμεράκι και καθαρίσαμε ε, Όταν είσαι άρρωστος Έχεις πιο αδρική φωνή <laughs> Καρποδίνη για σένα πάει αυτό, Γιατί για μένα εγώ δεν είμαι άρρωστος Για χαρά είμαι το λέει αυτό. Ε, οι φίλοι μας και αφιλή μας ε, Μαρίνα Καμπά λέει Όταν είσαι άρρωστος έχεις πια αντρική φωνή Ναι γιατί παρασύρεται ότι είμαι ενταλητέ μου Και Έτσι. είμαι κυκλοθυμικό άτομο Είπα έχω κάνει εγχείριση Τα έχω αφαιρέσει όλα και μου βγαίνει το αντρικό Ωραία Επιστρέψαμε με τα αντρικά Δεν είμαι άρρωστος Τριωμένη είμαι Να. <laughs> Αυτό δεν βλέπει πάρτα ε, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να οργανωθούμε γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο το τραγούδι. Αυτό δεν θα με δείρετε, είναι το επιλογικό καρμποδί. Ρίχτε τα πιντελίκια εκεί. Μπινελίκια στο πορτοκάλι, δεν τρέπασε λίγο ρε. Αφιερωμένο σε όλους έχει πάρα πολύ κόσμο Σημαίνει στα Ριάτιο Σέρβερ Και αυτό είναι το συγκιντικό και ευχαριστούμε τους πάντες Θαλασσα γρυεμένη Πού θα με βγάλεις το πρωί Σε ποια στεριά μου Πού θα με βγάλεις το πρωί Σε ποια στεριά μου ξένη Αχ στη είχα όλα μια φορά μα ήθελα παραπάνω τι να τα κάνω τώρα πια απόψε που σε, απόψε που σε κάνω ε. Μέσα στα μαύρα σο νερά, κομμάτια τη ζωή μου. Αχθαλασά μου εσύ, βαθιά που κρύβει το νησί μου. Αχθαλασά μου εσύ, βαθιά που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σο νερά, κομμάτια τη ζωή μου. Μ' άιθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια από ξεπουσέ. cadu το a popse pousa a popse pousa ai calma fora mas ela para pano e na cadou toda Αλκίνο, ε. Την καλησπέρα μου Κάνε κάτι ρε, αγόρι μου με τα σκορδα Με ματιάσανε Με ζηλεύουνε οι εχθροί μου όλοι Δηλαδή σου λέει τι, το μπούστι τί ώρα Που είναι ψηλός μελαχρινός αδύνατο ξέρω τεκνό Και με φάγανε Κάνε κάτι αγόρι μου ένα βουντού Στείλε τίποτα έτσι ενέργειες θετικέ. Λοιπόν Κάθε Σάββατο στα 8 είναι ο Κάρλ εδώ και κάθε Κυριακή στα 8 οι άγνωστοι επισκέπτες πλέον χειμωνιάζει έχουμε έρθει μια ώρα πίσω το σεμινάριο του είναι στις 5, στις 5 και πληροφορίε για όσους θέλουν να τον συναντήσουν προσωπικά Συνέχισε αγοράκι ναι. ε, Επιστρέψαμε ε, Ο Αλέξανδρος λέει Κάρλ είχες πει ότι από 22 δεκάτου στο Astrology. Θα δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής ανάπτυξη για πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι θα υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα μας για λίγο ή για αρκετά χρόνια τουλάχιστον για 2,5 χρόνια έχω δει παρακάτω εδώ το μπάνταξ προς Θεού Η ε, ε, banker pumps λέει η επόμενη κυβέρνηση είναι βλέπεις η τελευταία του μνημονίου γιατί ότι το μνημόνιο δεν ελοκριώνεται δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να είναι και καλά η τελευταία του μνημονίου η επόμενη για να σας δώσω λίγο έτσι οι ε... εθνικοπατέρα στη Βουλή θα ψηφίσουν τα νέα μέτρα του ασφαλιστικού ή θα διαλύσουν τη Βουλή το δεύτερο πάντως δεν πρόκειται να συμβεί ε... συνεχίζουμε για να, συνε... για να πούμε τι έχει γίνει ε... Με τη Συρία, η Συρία έχει μπει σε μια πάρα πολύ ε, άσχημη χρονική περίοδο. Ο Αλκίνο λέει τελικά το ΣΕΝ θα ανοίξει μαύρε τρύπε. Τι λένε τα Δεν με ενδιαφέρει να δω για το ΣΕΝ. Ε, άρα λέει κι άλλο μνημόνιο, πάμε για τέταρτο. Ρε παιδιά, έχει τα δίλερ. Τι στο Μπούτσο πει να πούμε. Είπα για τέταρτο μνημόνιο. Ρε. Το άφησε να εννοηθεί, αφού είσαι το άτομο. Όχι, εγώ δεν, ναι. δεν έχω πει βέβαια. Είσαι ιτρικαδόρο τώρα. Το πα, είσαι αστρολόγο, πετά τι σατάκε σου. Μετά λε, είπα τέτοια πράγματα, αφού είσαι σε... ιτρικαδόρο. Είναι... Έτσι, έτσι, έτσι. Ε, ναι, και... Θα ας... τα ακούει τώρα και ο άλλο, ο... Ναι. ο Έτσι και θα λέει τον γάλαν στη σέντρα. Ναι. Λοιπόν, οι ερπίστρε πότε, παιδιά, έχουμε αστρολογικό τσαμπεσλίκ. Άμα είναι να σα τα δώσω εγώ τώρα, να τα πάρει ο κάθε τσούτσι. Ναι. Και να τα βγάλει στη σέντρα Και να λέει ότι είναι δικά του ε, Τι έχει γράψει ο άνθρωπος Της κάλψεστε εδώ Καλησπέρα σας καρπέστω Αν πρέπει να εφοδιαστούμε Με τρόφ μα... Βαλεντίνα ρε... Βαλεντίνα λέει. Μ, α, μα... Με τρόφιμα Βαλεντίνα Τι είναι διαφημίσια Άμα Ξαναγράψτε γιατί γραμμική β' δεν ξέρω να διαβάζω ομολογουμένω. Ε, δηλαδή, δηλαδή, Αυτή είναι με κοιναϊκή γραφή. Ωραία. Ε, ε, πρέπει εμ... να αναλύσουμε για το δίσκο τη Για να διαβάσουμε το τσάτ Δεν είναι αυτό, Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δυστυχώ η Συρία θα αποκτήσει πρόβλημα και μόνο που ο άθμητο, ο προδευμένος θα είναι στον ήλιο το ετήσιο και στη μηδενική κρυού απάνω. Περιμένουμε τον κακό χαμό Ωστόσο νομίζω ότι Αργά ή γρήγορα εντός του 16 στους μετά τον Μάρτιο Να βρεθεί κάποια λύση okay. Όχι όμως τώρα Ο Ποσειδώνας εκεί που είναι Εντάξει, okay, κάνει πάτη ε, Και μάλιστα Ο Απόλλων είναι στον άξονα να των βουλκάνους Οπότε έχουμε σοβαρές πιθανότητες Ο λαός, ελπίζω Όχι οι Αμερικάνοι Και να φυτέψουν κάποιου. Να... να έχει μεγαλύτερο δικαίωμα στη γνώμη Γενικά για τη Συρία δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα Το πρώτο τρίμηνο Από εκεί και πέρα θα είναι καλύτερα Ο Θεός να έχει καλά και το Βλαδίμηρο Να μπαίνει εκεί το παιδί να αδειάσει πυράβλους Να Ξολοθρεύει, κόσμο Ποιος λέει για καραμαλή, τι λέει εκεί το Τι τσά. καραμαλή τι λέει. Δημοκρατία με καραμαλή, λέει, τι λέει με καραμαλή στη Δημοκρατία, με καραμαλή Αυτοί διαβάζουν το Φαντάζιο ώρα. τι Θυμάσαι το Φαντάζιο τη Βεντέτα. Θυμάσαι. Ναι. Πάρτι με θαλασσινά με ατζούλια. Okay. Λοιπόν. Ωραία. Για σκέψης, ε, Και δείχνει ότι γενικότερα πάμε σε μια περίοδο. Uh, πάρα πολύ άσχημο καταστάσεων που σιγά σιγά καταρχήν αυτοί έχουν πάθει καταστροφή και κάτω οι άνθρωποι μόνο τα, τα αρχαία που του έχουν καταναστρέψει. Η Κατερίνα λέει: Η Ρωσία, ναι, Ρωσία, Ρωσία δεν για Ρωσία. Η Ρωσία έτσι, θα έχουμε φόκους. την άλλη εβδομάδα με Αργυρόπουλο. Θα oh, προετοιμάσω δυναμικά. Oh, oh, καλά. Τώρα, να προλάβω να αγοράσω χωρητικότητα. Ο Αλκίνο λέει: Άσε ρεγκάλ. Ο Πούτιν κοιτάει τα δικά του τα συμφέροντα. <laughs> Μα δεν είπαμε εμεί ότι. Ε, Μα αγάπησε πι... Εμείς πάμε να ζήσουμε Από τι συγκυρίες των άλλων ε, Την Ελλάδα θα την πιώσει πιώ, τι, πιώ, τι... Θα τη σώσει θέλει να πει Τέλος πάντων Α θα την πιάσει Τι να την πιάσει να, Τέλος πάντων συνεχίζω Μάλλον, Πάμε σε ένα τραγουδί. Ε, γιατί πάρα πολύ φο... Ρωτάτε πως τα βλέπω Δεν μπορώ να σας πω ε, Πολλές φορές η... Οι προβλέψεις που κάνω Είναι σε αντιδιαστολή Με κάποιους έτσι έγκυρους και έγκυρους συνάδελφους ε, Εγώ δεν θα πω τίποτα Για μένα θα μιλήσει ο αείμνης στο βλάις ο Μπονάτσος. Ρε εσύ δεν σου έχω πει να μην ασχολείσαι με τους άλλους There's no one Έχει την like εγκομπή σου Έχεις <Τα>... Έχεις το κοινό σου Μην ασχολείσαι <Τα>... Λοιπόν Μου βάλες λασάρα με συγκίνησε τώρα το... Should Σηκώθηκε και έφυγε μόνο του κι αυτό, χωρί λόγο και μα άφησε ξερού. Θα είχαμε κάνει καταπληκτικά πράγματα. Αυτό είναι ένα κομμάτι του Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίο τον ελάτρευε, και τον άλλον τον Bill Withers από του uh, Spencer Davis Group. Λοιπόν, Αλμπέτο 14. Η ώρα πήγε 10 κύριε Κάρολε. Ναι. για προχώρα. Και ήσασταν μα πει για τη Ρωσία, είπε: Θα το πει στην Αλκυριακή, το άλλο Σάββατο. Ε, για Ρωσία, το άλλο Σάββατο θα έχουμε υπερπαραγωγή. Το άλλο Σάββατο το θα πέσει είναι... το σύστημα, ήδη είσαι ακριβώ το όριο σήμερα και ναι. απορώ πω δεν έπεσε και μα ακούνε όλοι. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι να προλάβω να πληρώσω, ε... να στείλω λεφτά στην Αμερική, να ανεβάσουμε mm -hmm. χωρητικότητα γιατί εσύ το έχει παρακάνει να μέσα. Να δω κασιδιάρη λέει η Μπάκιν Πάμς, Υπουργό ΚΑΡ και θα στήσω αντίσκενο εξανθιβουλικήτα. Το μόνο πρόβλημα που θα έχεις με το αντίσκενο είναι πως δεν είναι τα πασαλάκια κάτω γιατί δεν πιάνε. Θέλει... Εγώ υπενθυμίζω, Δεκέμβριο τέτοια εποχή πέρυσι, Να. το 2014, εδώ στον ναι. Αλμπέντο, στον ΑΕΡΑ, στην εκπομπή, είπε ότι το 2017 θα είναι σε Υπουργείο. Έτσι. Δεν λέω τώρα ποιο είχες πει ναι. Δεν χρειάζεται Είχα πει για δημοσιάς να Ναι. Να... Λοιπόν για να δούμε πως θα είναι οι εξελίξεις Κάτι ξέρει ο αστρολόγος εδώ πέρα ε, ε, Επιστρέψαμε Και θέλω να δούμε λίγο Είπαμε για τη Συρία Θα ε, κλείσω όμως ε, Με Τους φίλους μου Τους Κυπρίους. Και θα κλείσω Κλείσω με την Κύπρο γιατί η Κύπρος είναι μια έτσι, πολύ ιδιαίτερη ε, περίπτωση για μένα Έχω υπηρετήσει και ε, τη Συρία Είσαι υπηρετήσει εκεί Σοβαρά ε, πότε? Όχι πότε, πού Σε ποια ε, πόλη Στη Λαρνακα Λευκοσ... ναι, ναι, ναι. Ελδίκ ε, τι ρε, καμιά κυρία είμαι Α, μου να πούμε Σε εκτιμώ ιδιαίτερα τώρα Έτσι, ευχαριστώ πολύ Έτσι το σεβάσμα μου γιατί και εγώ είμαι Άτομο της Ελδίκ Έτσι. Πιο παλιά βέβαια από σένα ε, Τότε που η... παίρνανε και χειρουργημένε. Εσύ όταν μπήκες κάτω εκεί Κατεβαίνατε με, με γαλέρες Αστά, άστα, άστα, άστα Με το κουπί, με τον Κίμωνα τον Αθηναίο είχαμε πάει εμείς Έτσι ε, Η Κύπρος ε, Η Κύπρος είναι τώρα μια. Ειδική περίπτωση ε, η οποία σας είπα ότι φέτος η Κύπρο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει κάτω από περίεργους τρόπους. Βέβαια ε, με το χάρτη αυτό το περίεργο που έχει ε, πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να ετοιμάζεστε σιγά σιγά για σχέδιο αυνάν 2-3-5 αυτά τα σχέδια έχουν γίνει σε το Ρώκη, ας πούμε στη σειράς. Ε, προσπαθήστε γιατί τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά εκεί κάτω Και μάλλον θα πάμε για δημοψήφισμα Το οποίο το δημοψήφισμα επειδή έχουν πάρει ελληνική τεχνογνωσία Που είμαστε στα μαγειρέματα τα εκλογικά πολύ γάλλη ε, Προσέχτε λίγο μην ξυπνήσετε, μην κοιμηθείτε μάλλον κράτος και ξυνυπνήσετε κοινότητα, αυτό ακριβώς που είχε πει και ο αημινήσεως ο Τάσος ο Έτσι. Ε, περισσότερα για την Κύπρο να ξέρετε, ε, θα έχω την επόμενη φορά. Άρα το άλλο Σάββατο θα έχεις... Ρωσία, Κύπρο, Κύπρο, Πούτιν. Τελεία. Και... και ο Αργυρόπουλος θα βγάλει τα Καλά, εκεί και ο άνθρωπος είναι Πώς το, εξάλλον, το που από πέρα... τώρα για να κάνω και μελέτη. Ωραία Δεν είναι ότι τα λέει φέβαια, φέβαια. Θα το πω φέβαια. να έχει μια εβδομάδα μπροστά Του πω Ρωσία Λεξαρυθμικές ε... Βλαδίμηρος όπωςδήποτε Βλαδίμηρος, όλα τα σχετικά και Κύπρο ε, Γιατί Κύπρο ε, Την αγαπάμε ιδιαίτερα ε, βέβαια ε, Πάμε για ένα τραγουδάκι ε, Τώρα σας βάζω πολύ ωραίο τραγούδι ε, Κατσιμιχέη Πάμε να τα ακούσουμε Φω του έρωτα, τρεμάμενο του έρωτα. Με στη γητιά σου τους του φωνιάδε καιρού. Γέννησα ρόδινα μωρά σε μέλλον με αστέρια. Πάει σκοτεινό φως του έρωτα Τεράστη του οποίου επειδή Οι στίχη και τα τραγούδια ενοχλούν, κάποιου δεν του παίζουν τώρα, παίζουν άλλα πράγματα. Ξέρετε, τώρα εσεί λοιπόν, ακούμε αλπεντοδεκατέσσερα.com. Δεν χάνουμε το άλλο Σάββατο την εκπομπή του Κάρολου στι 8 η ώρα που θα είναι τριωρή. Και τι τριωρή, καλά, κρασιά παραπάνω θα είναι. Αλλά λέμε 3 για να είμαστε σε Αύριο έχουμε 8 η ώρα, άγνωσου επισκέπτε. Αργυρόπουλος το Άλλο Σάββατο τις Τετάρτες όποιος θέλει επικοινωνεί με τον Γκάρλ αλλά πρέπει να κάνει τα ραντεβού του από αυτά που θα βλέπει στο site την παπακι και τα τηλέφωνα κτλ την Πέμπτη έχουμε μια καινούρια εκπομπή και θέλω ακροαματικότητα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θα κάνουμε ταξίδια σε όλη την Ελλάδα ραδιοφωνικά και όχι μόνο θα προβάλλουμε ελληνικά προϊόντα. Το παραμικρό δωμάτιο που υπάρχει στο Τριεθνές, Βουλγαρία, Τουρκία, πάνω στον Εύρο. θα το προβάλλουμε. Έχει να κάνει με τον τουρισμό, την αυτιλία και τα ελληνικά προϊόντα και την παράδοση. Τίποτε άλλο. Αλλιώ δεν σωζόμεθα. Εμείς από εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, να στηρίζετε τις εκπομπές του Κάρολε. Επιστέψαμε Η Πένι λέει Πες μας ρεκάρ λίγο και κάτι για την αγάπη εγώ να σου πω για την αγάπη Αγάπη έχω μια φίλη που έχω να μιλήσει Και κανένα δεκαεία χρόνια Λοιπόν Πώς το πες αυτό Έχω μια φίλη αγάπη όντως Είναι το που έχω να μιλήσω πολύ καιρό Μ' αρέσει σε τιμό λόγο Λοιπόν, βαθιά η κατάσταση Της αγάπης μαρχεριά Λέει ναι Πήρε τον μπούλο τι εννοείς πήρε τον μπουλο, δεν σε ρώτησα από κάθεσαι φίλε μου Ο Black Bag Ναι λοιπόν... Μ' αρέσει, έχει εξελίχθη πολύ Εντάξει, λοιπόν Με αυτά και με αυτά ε, Όποιο θέλει αν έχω πάρει τον μπουλο Παίρνει ένα τηλεφωνάκι, δεν ρωτάει από εδώ Έλα δε, σε τρολάρουνε λοιπόν, ναι. Δεν πειράζει, και εγώ μου αρέσει να με βάζω στην πρίζα ναι. Με αυτά και με αυτά Στάσαμε ε... Εσύ ως 10 και 10 Ναι Λοιπόν Στάσα... τι έχει να πει για φινάλε για να βάλω τραγούδι εξόδου ε, αυτό που έχω να πω για φινάλε είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο μεγάλων κατατάξεων 16-17 θα ζήσουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα θα είμαστε εδώ να είμαστε καλά πρώτα Θεός. και από εκεί και πέρα η Ελλάδα σιγά σιγά παίρνει τα πάνω της γι' αυτό ας οργανωθούμε ε, και α ηρεμήσουμε ε, και α καθίσουμε μετά να βλέπουμε την Αλεξάνδρ Πλάτζ να παίρνει φωτιά και εμεί να καθίσουμε σαν τον νερό, σαν, σαν ψυχάκι α πούμε που παίζει άρπα και εγώ όταν ήρθε. Ναι, και αυτό παραμύθι είναι το... λάθο ιστορία. Ωραία, εντάξει, ε, τέλο πάντων. Έκλαγε γιατί το, το, την πυρπολίσανε. Ωραία, τέλος, πάντων, εμεί να καθόμαστε να βλέπουμε του Γερμανού να περνάνε σιγά-σιγά αυτά που μα στήσανε φωτιάκι. λέει και μία παροιμία. Θα χάσουν και τον τρίτο πόλεμο. Έτσι. έτσι γιατί τα παιδιά αυτά κατεβήκανε από τα βουνά και νομίζανε ότι όλοι οι άλλοι είναι μεστημένοι. Ναι. Λοιπόν, δεν καταλάβανε τίποτα, δεν του έχει διδάξει ιστορία τίποτα. Νομίζουν ότι άμα φτιάχνουν γρανάζια, ότι θα κυβερνήσουν και τον πλανήτη. Αφού του έχουν απαγορέψει να έχουν στρατό, πώ θα κυβερνήσουν τον πλανήτη. Όπω λαμογιά απανταχού του πλανήτη, από κάτω είναι η Γερμανική Εταιρεία. Βεβαίως. Από παλιά, όχι τώρα. Λοιπόν ευχαριστούμε που μας κρατήσατε στην τροφιά Η παρουσία σας είναι συγκινητική Αφού φτάσαμε στα όρια σήμερα Όντως ο Καρλ Εγώ δεν κάνω κοπλιμάν Ο Καρλ έχει το ρεκόρ αγροματικότητος Πάει στα όρια Ο σερβερ στα όρια Λοιπόν Στη είναι συγκινητικό όντως Από όλο τον πλανήτη μας ακούνε οι φίλοι Έχεις πιστό κοινό και, και αυτό, είναι, αυτό είναι το ωραίο της υποθέσεως γιατί με την πλάκα και το χιούμορ και αυτά που λες περνάμε πάρα πολύ ωραία και όντως και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω από πέρυσι εδώ και πας καρφία νοδικά λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε λοιπόν, ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω είναι συγκενητική η παρουσία σας η ραδιοφωνική θα ήθελα να είστε καλά να περνάτε όμορφα να χαμογελάτε, να έχετε τους φίλους κοντά και τους εχθρούς σα ακόμα πιο κοντά και όλα καλά θα πάνε. Από μένα και τον Γιώργο τον Καρποδίνη. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον αδερφό Κάρολο. Τραγούδι εξόδου. Αλμπέτο 14. Ακόμα αύριο 8. Άγνωστοι επισκέπτε. Και από Δευτέρα κανονικά ξεκινάει αρκαδικός κύκλος στις 8, 10 έχουμε Dreamtime Διανύτη κλπ. Δεν έχουμε ανεβάσει το καινούριο πρόγραμμα διότι ακόμα είναι ρευστόν. Καλό βράδυ.